Κεφάλων Ζήτα, σελίδα 879 Στοιχοι 1-10 Η Αρχαιροσύνη του Χριστού κατά την τάξη Μελχίσεδέκ. 1. 10 η αρχεροσύνη του δέο Ιησού ιερεύ σαν τον Μελχίσεδέκ, διότι ούτω ο Μελχίσεδέκ, βασιλεύ τη πόλεου Σαλίμ, ιερεύ του Θεού του Ψήστου, είναι εκείνο ο οποίο συνείδησε τον Αβραάμ όταν επέστρεφεν από την σφαγή και καταστροφή των βασιλέων και βλόγησε αυτόν. 2. Για τον οποίο εξεχώρισε ο Αβραάμ και το εν δέκατον από όλα τα λάφυρα. Αυτό ο Μελχισεδέκ, πρώτον μεν έχει όνομα το οποίο ερμηνευόμενον εξηγείται βασιλεύς Δικαιοσύνη, έπειτα δε είναι βασιλεύς Σαλήμ, του τέστη Βασιλεύ Ειρήνη. Διότι το Σαλήμ σημαίνει Ειρήνη. Και κατά τα ονόματα λοιπόν αυτά, ήταν ο Μελχισεδέκ τύπο του Ιησού Χριστού, του πραγματικού βασιλέως τη Δικαιοσύνη και τη Ειρήνη. 3. Ενώ δε η Αγία Γραφή μας καθιστά γνωστήν πάντοτε την καταγωγήν και γενεαλογίαν των επισήμων προσώπων, μνημονεύει δε και των θάνατών των, εξεπίτηδες από και την καταγωγήν και των θάνατον του Μελχίσεδέκ. Και έτσι παρουσιάζει το Μελχίσεδέκ χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, χωρίς γενεαλογίαν, σαν να μην έχει ούτε αρχή ημερών, ούτε ζωής, αλλά όμοιος προς τον Ιόν του Θεού μένει διαρκώς ι ο Μελχισεδέκ δηλαδή είναι πλήρες σύμβολον του θεανθρώπου αρχιερέως μας, ο οποίος ως άνθρωπος μεν είναι απάτορ και δεν έχει πατέρα. Ο θεός δε είναι αμύτορ, διότι γεννήθηκε εκ του πατρός. Είναι δε αρχιερεύς αιώνιος, χωρίς να τον διαδεχθεί κανείς και συμβολίζεται αυτό από το ότι η γραφή δεν αναφέρει θάνατον του Μελχισεδέκ. Τέσσερα. Παρατηρήσατε δε πόσον μεγάλωσε το αυτό ο Μελχισεδέκ, αφού ει αυτόν έδωκε και το ένα δέκατον από τα εκλεκτότερα εκ των λαφύρων του Αβραάμ, ο περίφημο και ένδοξο Πατριάρχη. 5. Και εκείνοι μένουν από του απογόνους του Λεβί που λαμβάνουν την ιεροσύνη, έχουν εντολήν από τον Θεό να παίρνουν το ένα δέκατον από τα εισοδήματα του Ιουδαϊκού λαού, σύμφωνα με τον νόμο. Όταν δε λέγομεν λαόν, εννοούμε του απογόνου των Πατριαρχών. Που είσαι αδελφοί του Λεβί. Παίρνουν λοιπόν οι απόγονοι του Λεβί το ένα δέκατον από τα εισοδήματα των αδελφών των και τι έχουν βγει και οι φορολογούμενοι ούτη από τη μέση του Αβραάμ και κατάγονται εξίσου προ του Λεβίτα από αυτόν. 6. Ο Μελχισεδέκο όμω, ο οποίο δεν έχει τη γενεαλογία και καταγωγήντο από αυτού, έχει πάρει δεκάτην από τον Αβραάμ και έχει ευλογήσει αυτόν τον Αβραάμ που είχε τα αστεία επαγγελία. 7. Είναι δε από κάθε αντίρρηση και αντιλογία ότι το μικρότερο και κατώτερο ευλογείται από το μεγαλύτερο και ανώτερο. Για να ευλογήσει λοιπόν ο Μελχίσεδέκ τον Αβράμ σημαίνει πω είτε το ανώτερός του. 8. Και εδώ μένει των Μωσαϊκών νόμων λαμβάνουν δεκάτας άνθρωποι που πεθαίνουν. Εκεί δε στην περίπτωση του Αβραάμ έλαβε δεκάτας ο Μελχίσεδέκ ο οποίο μαρτυρείται ότι ζει διότι η γραφή δεν ομιλεί περί θανάτου του Μελχίσεδέκ. 9. Και με ολίγα λόγια, διότι τον Αβράμ και εν το προσώπο του Αβραάμ, που έδωκε την δεκάτινη στον Μελχίσεδέκ, έχει δώσει δεκάτινη στον Μελχίσεδέκ και ο Λεβί που λαμβάνει δεκάτας από τους αδελφούς του. 10. Έχει δώσει δε και ο Λεβί δεκάτινη στον Μελχίσεδέκ, διότι ή το ακόμη ο Λεβί στην μέση ή το κέντρο της του του Αβραάμ όταν εσυνάντησαν αυτόν ο Μελχισεδέκ και πήραν από αυτόν τη δεκάτη. Αφού λοιπόν έδωκεν στον Μελχισεδέκ δεκάτην και ο Λεβή, σημαίνει ότι ο Μελχισεδέκ ήταν ότερος από τους ιερείς και αρχιερείς που κατάγονται από τον Λεβή.